κολόμα Νικολόμακιαβέλη, ο ηγεμόνας, κεφάλαιο 5, μετάφραση, Μαρία Κασοτάκη. Υπάρχουν τρεις τρόποι για να κρατήσει κανείς εκείνα τα κράτη που κατακτώνται και που όπως είπαμε είναι συνηθισμένα να ζουν με τους δικούς τους νόμους και ελεύθερα. Ο πρώτος είναι να τα καταστρέψει. Ο δεύτερος να εγκατασταθεί ο ίδιο εκεί. Ο τρίτος να τα αφήσει να ζήσουν με τη δική τους νομοθεσία εισπράττοντας μια εισφορά και οργανώνοντας το εσωτερικό τους μια ολιγαρχία που θα τα κρατεί φιλικά προς αυτόν. Γιατί εκείνη η εξουσία, καθώς έχει δημιουργηθεί από εκείνο τον ηγεμόνα, δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς τη φιλία και τη δύναμή του και πρέπει να κάνει κάθε προσπάθεια για να τον υποστηρίξει. Μια πόλη που είναι συνηθισμένη να ζει ελεύθερη, αν ο ηγεμόνας δεν θέλει να την καταστρέψει, κρατιέται καλύτερα από τους δικούς της πολίτες παρά με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Ως παράδειγμα, έχουμε τους σπαρτιάτε και τους Ρωμαίους. Οι σπαρτιάτε κράτησαν την Αθήνα και τη Θήβα, δημιουργώντας ένα κράτος ολιγαρχικό, κι όμως τις ξανά έχασαν. Οι Ρωμαίοι, για να κρατήσουν την Καπούη, την Καρχιδόνα και την Ομανδία, τις κατέστρεψαν και δεν τις έχασαν. Θέλησαν να κρατήσουν την Ελλάδα, περίπου όπως την είχαν κρατήσει οι Σπαρτιάτες, με ολιγαρχία δηλαδή, αφήνοντας την ελεύθερη και με τη δική της νομοθεσία. Όμως αυτό δεν το πέτυχαν. Κι έτσι αναγκάστηκαν να καταστρέψουν πολλές πόλεις εκείνης της επαρχίας για να την κρατήσουν. Αυτό συνέβη γιατί στην πραγματικότητα δεν υπάρχει άλλος πιο σίγουρος τρόπος για να τις κρατήσει κανείς παρά να τις καταστρέψει. Και όποιος γίνεται αφεντις μια πόλης που είναι συνηθισμένη να ζει ελεύθερη και δεν την καταστρέφει, πρέπει να περιμένει ότι θα ανατραπεί από τους κατοίκους της. Γιατί με την εξέγερση οι πολίτε καταφεύγουν πάντα στην ιδέα τη ελευθερία και στους παλιού του θεσμού. Και αυτοί δεν λησμονιούνται ποτέ, ούτε με το πέρασμα του χρόνου, ούτε με ευεργετήματα. Οτιδήποτε και αν κάνει κανεί ή προνοήσει, αν δεν διαιρεθούν ή διασκορπιστούν οι κάτοικοι, ποτέ δεν ξεχνούν το όνομα τη ελευθερία, ούτε του παλιού θεσμού, και αμέσω, με οποιαδήποτε ευκαιρία, θα προστρέχουν σε αυτού όπως έκανε η Πίζα 100 χρόνια μετά την κατάκτηση από τους Φλωρεντινούς. Όταν όμως οι πόλεις ή οι επαρχίες είναι συνηθισμένες να ζουν κάτω από έναν ηγεμόνα που η γενιά του έχει εξαλειφθεί, οι κάτοικοι, αφενός γιατί είναι συνηθισμένοι να υπακούουν, αφετέρου γιατί έχουν μείνει χωρί τον παλιό του ηγεμόνα, δεν συμφωνούν για την εκλογή ενός αναμεσά τους και δεν ξέρουν να ζουν ελεύθερα. Έτσι, είναι αργοί στο να πάρουν τα όπλα, και ένας ηγεμόνας μπορεί να τους κερδίσει και να προφυλαχτεί από αυτούς με μεγαλύτερη ευκολία. Στις δημοκρατίες αντίθετα υπάρχει πιο έντονη ζωή, μεγαλύτερο μίσος και μεγαλύτερη επιθυμία εκδίκησης και η ανάμνηση της παλιάς ελευθερίας δεν τους αφήνει ούτε και μπορεί να τους αφήσει ήρεμους. Έτσι, ο πιο σίγουρος δρόμος είναι ή να τις καταστρέψει κανείς ή να πάει να κατοικήσει εκεί. Νικολό Μακιαβέλη, ο ηγεμόνας, κεφάλαιο 10, μετάφραση Μαρία Κασοτάκη. Όταν εξετάζονται οι ιδιότητε αυτών των ηγεμονιών, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και μια άλλη άποψη. Αν δηλαδή ο ηγεμόνας έχει ένα κράτος τόσο μεγάλο που να μπορεί, αν υπάρξει ανάγκη, να στηριχτεί στις δικές του δυνάμει ή αντίθετα, αν πάντα έχει ανάγκη την υποστήριξη των άλλων. Και... Για να διευκρινίσουμε καλύτερα αυτή τη σκέψη, λέω ότι εγώ κρίνω πως μπορούν να κρατηθούν μόνοι του εκείνοι που, ή με πολυάριθμου άντρε, ή με χρήματα, μπορούν να συγκεντρώσουν έναν ικανό στρατό και να πολεμήσουν σε ανοιχτή μάχη με οποιονδήποτε του επιτεθεί. Έτσι, κρίνω ότι έχουν πάντοτε την ανάγκη των άλλων, εκείνοι οι οποίοι δεν μπορούν να παραταχτούν σε ανοιχτή μάχη, αλλά είναι αναγκασμένοι να καταφύγουν μέσα στα τείχη και να τα φρούρουν. Η πρώτη περίπτωση έχει συζητηθεί. Και μελλοντικά θα αναφέρουμε ό,τι χρειάζεται να υποθεί. Για τη δεύτερη περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε τίποτε άλλο εκτό από το να συμβουλέψουμε τέτοιου ηγεμόνε να οχυρώσουν και να ενισχύσουν την πόλη του και να μην λογαριάσουν τα περιχώρα. Και οι άλλοι θα το σκεφτούν καλά πριν επιτεθούν σε εκείνον που έχει οχυρώσει καλά την πόλη του, και σε ό,τι αφορά τον τρόπο διακυβέρνηση των υπηκόων του έχει συμπεριφερθεί όπω είπαμε παραπάνω και όπω θα πούμε παρακάτω. Γιατί οι άνθρωποι. Απεχθάνονται τις επιχειρήσεις που έχουν δυσκολίες και δεν φαίνεται εύκολο να επιτεθεί κανείς σε έναν που έχει οχυρώσει καλά την πόλη του και δεν είναι μισιτός από το λαό. Οι πόλεις της Γερμανίας έχουν μεγάλη ελευθερία, έχουν μικρή έκταση τριγύρω και υπακούουν στον αυτοκράτορα όταν το επιθυμούν, με αποτέλεσμα να μη φοβούνται ούτε εκείνον ούτε κανέναν άλλον ισχυρό που βρίσκεται τριγύρω τους. Γιατί είναι οχυρωμένε με τέτοιο τρόπο, που ο καθένα σκέφτεται ότι η άλωσή του θα είναι επίπονη και δύσκολη. Όλε πράγματι έχουν τάφρου, τύχη κατάλληλα και επαρκέ πυροβολικό, αποθηκεύουν πάντα στι δημόσιε αποθήκε νερό, τρόφιμα και καύσιμα ξύλα για ένα χρόνο, και επιπλέον, για να μπορούν να κρατούν το λαό χορτάτο και χωρί να ζημιωθεί το δημόσιο ταμείο, έχουν πάντα τη δυνατότητα να του προσφέρουν εργασία για ένα χρόνο σε εκείνες τις δουλειές που αποτελούν τον νεύρο και τη ζωή της πόλης και των επιχειρήσεων από τις οποίες τρέφεται ο λαός. Έχουν επίσης σε υπόλοιψη τα στρατιωτικά γυμνάσια και έχουν πολλούς κανονισμούς για να τα διατηρήσουν. Δεν είναι εύκολο λοιπόν να επιτεθούν σε έναν ηγεμόνα που έχει μια ισχυρή πόλη και δεν γίνεται μισητό. Και αν υπήρχε κάποιος να του επιτεθεί θα αποχωρούσε ντροπιασμένο, Γιατί τα γεγονότα στον κόσμο αλλάζουν τόσο που είναι σχεδόν αδύνατο σε κάποιον να μπορεί να μένει άπρακτος με τα στρατεύματά του για ένα χρόνο και να τον πολιορκεί. Και σε όποιον έλεγε ότι δεν θα αντέξει ο λαός, αν έχει τα υπάρχοντά του έξω από την πόλη και τα βλέπει να καίγονται, έτσι ώστε η μακρόχρονη πολιορκία και το προσφόλ... <coughs> ξανα να τον κάνουν να λυσμονήσει τον ηγεμόνα, απαντώ ότι ένα ισχυρός και ανδρείος ηγεμόνας ξεπερνά πάντοτε όλες αυτές τις δυσκολίες, άλλοτε δίνοντας τους υπηκόους την ελπίδα ότι το κακό δεν θα διαρκέσει πολύ, άλλοτε φοβερίζοντάς τους με την αγριότητα του εχθρού και άλλοτε βγάζοντας από τη μέση με επιδεξιότητα εκείνους που του φαίνονται πολύ τολμηροί. Εκτός από αυτό, είναι λογικό ο εχθρός να κάψει και να καταστρέψει τη χώρα μόλις φτάσει, δηλαδή όταν οι καρδιέ των ανθρώπων είναι ακόμη ζεστέ και πρόθυμες να αμυνθούν και γι' αυτό ο ηγεμόνα ακόμα λιγότερο πρέπει να φοβάται. Γιατί μετά από λίγε μέρες που οι καρδιέ θα παγώσουν, οι ζημίες θα έχουν ήδη γίνει, θα έχουν υποστεί τις καταστροφές και δεν θα υπάρχει πια γιατρία. Τότε ακόμα περισσότερο δένονται οι πολίτες με τον ηγεμόνα τους, γιατί νομίζουν ότι αυτός τους είναι υποχρεωμένος, επειδή για τη δική του άμυνα κάηκαν τα σπίτια τους και καταστράφηκαν τα υπάρχοντά τους. Και είναι στη φύση των ανθρώπων να αισθάνονται υποχρεωμένοι για τα ευεργετήματα που κάνουν, όπως και για εκείνα που δέχονται. Επομένως, αν εξεταστούν καλά όλα αυτά, δεν θα είναι δύσκολο σε έναν προνοητικό ηγεμόνα και στην αρχή και στη συνέχεια να κρατήσει σταθερό το φρόνημα των υπηκόων του κατά τη διάρκεια της πολιορκίας, όταν δεν τους λείπουν τα εφόδια και τα μέσα για την αμυνά τους. Στοιχεία για την αγορά χαλκού